Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ, ο γεροντας μου ιωσηφ ο Ισυχαστή και σπιλεότης. Εκοιμήθη το 1959. Το βιβλίο είναι γραμμένο από τον γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη, που τα χρόνια εκείνα ήταν υποτακτικός του γέροντος Ιωσήφ, αργότερα ηγούμενος της ιερα μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους, και τώρα πνευματικός πατήρ πολλών μοναστηριών στις Ηνωμένες πολιτίες της Αμερικής. Το σημερινό κεφάλαιο επιγράφεται στον Άγιο Βασίλιο. Για νέο τόπο ασκήσεως ο γέροντας Ιωσίφ με τον πατέρα Αρσένιο αποφάσισαν να διαλέξουν το πιο απομονωμένο και ερημικό μέρος στον Άθωρα ώστε απερίσπαστα να καλλιεργήσουν την ευχούλα. Και επέλεξαν την σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Πράγματι, ο τόπος ήταν φανταστικός, με απέραντη ησυχία. Η σκήτη δεν φαίνεται σχεδόν από πουθενά. Αν δεν είναι κάποιος καλά ενημερωμένος για τα μονοπάτια, δεν μπορεί εύκολα να την ανακαλύψει. Όλες και όλες οι καλύβες της σκήτης δεν ξεπερνούσαν τότε τις 8 και αυτές ήσαν κάπως μακριά μεταξύ τους και οι γείτονες, οι συχαστές και αυτοί ήσαν σαν να μην υπήρχαν. Εκεί ευρίσκονται τότε ο Παπαγεράσιμος με τον υποτακτικό του πατέρα Μάξιμο που ακολουθούσαν απαρασάλευτα τη γραμμή των κολυβάδων πατέρων. Ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας ο σπουδασμένος χημικός που όλα τα άφησε για την αγάπη του Χριστού ο γέρο Χερουβήμ που είχε φτάσει σε ύψιστα μέτρα ακτιμοσύνης και σιωπής, ο γέρο θεοφυλακτο που ζούσε συμφιλιωμένος με τα άλογα ζώα όπως ο Αδάμ πριν την πτώση και δύο Ρουμάνοι ο γέρο Ιωνάς με τον υποτακτικό του Παπαμακάριο. Όλοι αυτοί οι πατέρες ζούσαν ησυχαστικά με την ενγνώση σιωπή. Μάλιστα, τόσο σεβασμό ενέπνεαν, ώστε όταν ξένοι πατέρες έπρεπε να περάσουν μέσα από τη σκήτη, περπατούσαν στις άκρες των ποδιών τους για να μην κάνουν θόρυβο και ενοχλήσουν τους ασκητάς. Επειδή όμως δεν υπήρχαν άδειες καλύβες, αναγκάστηκαν να κτίσουν ο γέροντας Ιωσήφ με τον πατέρα Αρσένιο, πρόχειρα καλυβάκια, μόνοι του. Το πράγμα ακούγεται εύκολο, αλλά στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολο αφού δεν είχαν ούτε τις βασικότερες οικοδομικές ίλες που απαιτούνται. Πού να κουβαληθούν οικοδομικά υλικά σε εκείνα τα μακρινά απομονωμένα και απότομα βράχια, ούτε νερό για να κάνουν λάσπη δεν είχαν. Το νερό της τερνούλας τους ήταν τόσο λίγο που ούτε να πιούν δεν τους έφτανε καλά-καλά. Γι' αυτό αναγκάστηκαν να μαζεύουν τα απόνερα από τα πιάτα και από κανένα ρουχάκι που έπλαιναν για να κάνουν λάσπη. Τα κελάκια τους, μακριά το ένα από το άλλο για λόγους συχείας, ήσαν πολύ μικρά, φτιαγμένα με τσατμά από μιλιάδια κελάσπι και οι στέγοι με λαμαρίνες. Σαν τα κοτέτσια ήσαν, όπου η πόρτα και παράθυρο ήταν ένα και το αυτό, αλλά η θέα από εκεί ήταν κάτι το εξαιρετικό. Την εκκλησούλα τους, σκεπασμένοι με λαμαρίνες, την αφιέρωσαν στο γενέσιο του τιμίου προδρόμου έφτιαξαν και ένα ιδιαίτερο καλυβάκι το λεγόμενο στο άγιο Όρος κατά μόνας, για να έχουν και ένα άλλο μέρος να ησυχάζουν και να προσεύχονται όλη τη νύχτα. Μόλις τελείωσαν τα απαραίτητα κτίσματα, κατά τα μέσα του 1928 σηκώθηκαν και έφυγαν από τα κατουνάκια. Τα περισσότερα πράγματά τους τα άφησαν πίσω για να τους βοηθήσει η ακτιμοσύνη στην επίτευξη του σκοπού τους. Την δέκα λίβα του την έδωσαν σε ένα γείτονα μοναχό ως ευλογία με την παράκληση να τους μιμονεύει στις προσευχές του. Μαζί τους πήραν ελάχιστα πράγματα, λίγα βιβλία και μερικά ρούχα όσα μπορούσαν να πάρουν στα χέρια τους. Φόρτωσαν και τον γέροντά τους πάνω σε ένα μουλάρι και ξεκίνησαν. Έτσι απλά ανεχώρησαν για την έρημο. Εκεί στον Άγιο Βασίλειο άρχισαν να ζουν πολύ ζωή. Δεν επιδόθηκαν σε έντεχνα εργόχειρα για να μην έχουν περισπασμό, όμως για να μην μένουν αργοί αλλά και για να μην επιβαρύνουν τους άλλους, έφτιαχναν σκουπίτσες από που τις έδιναν σε διάφορες μονές και έπαιρναν σε αντάλλαγμα παξιμάδια. Για να έχουν λίγα χορταρικά, επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολο να κουβαλήσει τρόφιμα εκεί επάνω, φύτεψαν ένα κυπάκι που το ονόμασαν ΕΔΕΜ αλλά μάλλον δεν ευδοκίμησε λόγω του πετρώδους εδάφους και της μεγάλης ξηρασίας. Ο γέρο Εφραίμ, αφού απαλλάχθηκε από τις βαριές εργασίες, έδειχνε για ένα διάστημα να ξανανιώνει. Έτσι έδωσε όλο το βάρος στην πνευματική εργασία. κομποσχίνια, μετάνοιες, αγρυπνίες. Αλλά η ηλικία είχε πλέον περάσει και δεν έβγαζε τα ίδια κομποσχίνια που έβγαζε όταν ήταν νεότερος. Τον καιρό εκείνο ασκήτευε στον Άγιο Βασίλειο και ο μοναχός Ματθαίος Καρπαθάκης, ο μετέπειτα Άρχιγος της φανατικοτέρας πάλαιο ημερολογητικής παρατάξεως. Αυτός, κατά τις κοινέ συνάξεις των πατέρων, συνήθιζε να ανεβαίνει στον άμβονα αυτοβούλος και να υποδαβλίζει τους ασκητές με κηρύγματα εναντίον του νέου ημερολογίου. Μια μέρα λοιπόν ο πατήρ Ματθαίος είπε στο κήρυγμά του «Αδελφοί, εκολοβόθησαν εημέρε». Επιστρέφοντας πίσω στην καλύβα, λέει ο γερο Εφρέμ με απλότητα «Μωρε, μπράβο στον πατέρα Ματθαίο, σήμερα μου έλυσε την απορία». «Όστε γι' αυτό τώρα δεν βγάζω πολλά κομπασχήνια όπως πρώτα, εκολοβόθησαν εημέρες». «Όχι γέροντα». «Αδυνάτησες και κοιμάσαι», το απάντησε ο πατήρ Αρσένιος με μεγαλύτερη απλότητα. «Όχι, το λέει ο Ματθαίος, εκλοβώθησαν οι νύκτες», επέμενε το γεροντάκι. Λόγω της σκληρότητας των εκεί συνθηκών, ο γερο Εφραίμ δεν έζησε πολύ στη νέα ασκητική παλέστρα. Ήταν και περασμένη η ηλικία του, αλλά ήταν και το υπερβολικό του φιλότιμο που δεν του επέτρεπε να μειώσει τα μοναχικά του καθήκοντα. Αξιώθηκε μάλιστα να προείδει το τέλος του και έτσι ετοιμάστηκε καταλήλως. Όταν επρόκειτο να κοιμηθεί ο γέρος Εφραίμ, τον ρώτησε ο πατήρι Σίφ. Γέροντα, πώς νιώθετε τώρα που θα φύγετε από τη ζωή? Μήπω έχετε πληροφορία ότι θα σωθείτε? Αχ, τι να νιώθω παιδί μου! Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου και όλοι οι άλλοι θα πάνε δεξιά. Εγώ στα ζερβά. Μαγέροντα, γιατί το λέτε αυτό το πράγμα μετά από τόσους κόπους. Όχι, θα πάω στα ζερβά, γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός, γιατί δεν έκανα το θέλημα του Θεού. Εσείς όλοι κάνετε το θέλημα του Θεού. Εγώ μόνο δεν το κάνω. Το πίστευε αυτό. Είχε αποκτήσει τον γνήσιο καρπό της μοναχικής ζωής, την αγία ταπείνωση. Ο γέροντας Ιωσήφ, ως οξύνος στα πνευματικά, κατενόησε από αυτό ότι ο Θεός θέλοντας να προφυλάξει τον άνθρωπο στο τέλος της ζωής του από την γενοδοξία και την υπερηφάνεια που μπορεί να τον οδηγήσουν στην απώλεια, τον κάνει να αισθάνεται πολύ αμαρτωλός. Ο κόπος της μοναχικής του ζωής σταθεροποίησε μέσα στο απλό και αγιασμένο γεροντάκι την ταπείνωση και την αυτομεμψία. Δεν τον σάλευε κανείς. Με την κοίμηση των γερο Ιωσήφ και γέρο Εφραίμ, κληρονόμησαν οι δύο υποτακτικοί ω εφόδιο και σκέπη την ευχή τους και ο πατήρ Ιωσήφ σε ηλικία 32 ετών έγινε και κανονικός γέροντας, όπως του είχε πει ο Παπαδανιήλ ο Κατουνακιώτης η πρώτη έξοδος στον κόσμο. Δεν θα είχε περάσει πολύ σκερός από την κίνηση του γέροντος Σεφρέμ το 1929 και ο γέροντας Ιωσήφ βγήκε από το Άγιο Όρος. Ήταν η πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια. Πήγε στην Αθήνα για να κάνει μοναχή τη μητέρα του Μαρία. Τον ακολούθησε φυσικά και ο πατήρ Αρσένιος. Η μητέρα του τότε ήταν περίπου 58 ετών και με την κουρά τη στο μεγάλο και αγγελικό σχήμα με το ονομάστη Αγαθαγγέλη Μοναχή. Και μιας και η γραφική έγινα απήχη από τον Πειραιά πολύ λίγο με το Καραβάκι, άδραξαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και την αδελφή του πατρός Αρσενίου, την μοναχή Ευπραξία που υπηρετούσε τον γέροντα Ιερόνιμο. Τα δύο αδέλφια είχαν να από τότε που έφυγε ο πατήρ Αρσένιο. Από τους Αγίους Τόπους το 1918 είχαν περάσει δηλαδή 11 ολόκληρα χρόνια. Η ιδιαίτερη συνάντηση των δύο γερόντων στάθηκε μία πολύ ευλογημένη σύνοδος κορυφής διότι και ο πατήρι Ιερώνιμος που ήταν τότε ήδη 46 ετών ήταν δόκιμος εργάτη της αρετής και της προσευχής. Οπότε και ο γέροντας Ιωσήφ μπόρεσε να μιλήσει άνετα για υψηλέ καταστάσεις. Η αγαθή γερόντισσα ευπραξία έμεινε εκστατική, από όσα άκουσε από το αγιασμένο στόμα του γέροντα Ιωσήφ διότι ήταν άφθαστος. Η συνάντηση αυτή στάθηκε η αιτία να στραφεί συστηματικά και με μεγάλη ορμή ο γέρον Ιερόνιμος στον ησυχασμό και έκτοτε είχε σε μεγάλη ευλάβεια τον γέροντα Ιωσήφ. Μια και ήσαν έξω στον κόσμο ο γέροντας Ιωσήφ και ο πατήρ Αρσένιος πέρασαν επίσης και από την δράμα και συνάντησαν ορισμένους πόντιους συγγενείς του Δευτέρου, του πατρός Αρσενίου. Προφανώς, ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο αδελφός του Λεονίδα Γαρανόπουλος, η συνυφάδα του Δέσποινα και ο βαπτιστικός του Χαράλαμπος, που είχαν καταφύγει στο αρκαδικό της δράμας το 1922 23. Ο Λεωνίδας είδε τον αδελφό του για πρώτη φορά από τότε που έφυγε με τα πόδια για τα Ιεροσόλυμα το 1910. Είχαν περάσει από τότε 19 ολόκληρα χρόνια. Τον αποχαιρέτησε παλικάρι 24 ετών και τώρα έβλεπε μπροστά του ένα σεβάσμιο γκριζογέννη μοναχό 43 χρονών. Ο βαπτιστικός του πατρός Αρσενίου, ο Χαράλαμπος, ήταν τότε 19 περίπου ετών και η παρουσία των δύο γεροντάδων θα στάθηκε ίσως αποφασιστική για την στροφή του προς τον Θεόν. Στη δράμα εκείνη την εποχή κατέφθασε και ο μακαρίτης πατήρ Γεώργιος Καρσλίδης το 1959 κοντοπατριώτης και αυτός του πατρός Αρσενίου από την Αργυρούπολη του Πόντου. Όπως είναι γνωστό ο πατήρ Γεώργιος Καρσλίδης έχει ανακηρυχθεί Άγιος της Εκκλησίας μας με απόφαση του Πατριαρχείου Κωνσταντινού Δεν είναι γνωστό εάν συναντήθηκε με τον γέροντα Ιωσήφ και τον πατέρα Αρσένιο. Δεν αποκλείεται όμως ότι κάτι θα άκουσαν, διότι γνωρίζουμε πως ο νεαρός Χαράλαμπος επισκεπτόταν αργότερα το μοναστήρι του πατρός Γεωργίου. Μάλιστα, ο τελευταίος τα χρόνια της βουλγαρικής κατοχής έκρυψε τον νεαρό Χαράλαμπο στο μοναστήρι του για να τον σώσει από τους κομιτατζίδες. Κατόπιν από τη δράμα πήγαν και επισκέφθηκαν μερικά πρόσωπα στη Θεσσαλονίκη, με τα οποία ο γέροντα Ιωσήφ αλληλογραφούσε. Εκεί γνώρισε και κάτι ευσευέστατες χείρες, θύματα και αυτές του μικρασιατικού ξεριζωμού, όπου η μόνη παρηγοριά για τα ανήκουστα δεινά ήταν η προσευχή. Είχαν χάσει τους άντρε τους από τα κεμαλικά τάγματα. Στον γλυκύτατο Χριστό μέρα νύχτα έλεγαν τον πόνο τους και σε εκείνον είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους. Ζακλή Ιησού, ζακλήμ Ιησού. Γλυκύτατε Ιησού μυρολογούσαν όλη τη μέρα και είχαν ήδη αρχίσει να γεύονται τους τους καρπούς της προσευχής. Ο γέροντας βλέποντας τον μεγάλο του αγώνα για προσευχή και την αγάπη στον Χριστό αποφάσισε να τις βοηθήσει. Από το Άγιον Όρος τους έστενα γράμματα «Καθοδηγήσεως» πάνω στην εργασία την οεράς προσευχής. Εγνώρισε και μία μοναχή, την αδελφή Θεοδοσία, κατά κόσμων Ραχίλ και Δίκογλου. Μικρασιάτησα και αυτή, η οποία εδέχεται τι συμβουλές του με πολύ πίστη και πολύ ωφέλεια βρήκε από τα γράμματά του. Μάλιστα τόσο πολύ τον Ευλαβίτο, ώστε όταν κοιμήθηκε στις 20 Ιουνίου του 1979, στο κελί της βρήκαν μία φωτογραφία του γέροντος Ιωσήφ από το 1930. Επιστροφή στο Άγιον Όρος. Ο γέροντας Ιωσήφ με τον πατέρα Σένιο δεν παρέμειναν πολύ καιρό έξω από το Άγιον Όρος. Με το που γύρισαν πίσω αντιμετώπισαν ένα βαρύ διπλό πόνο. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1929, ημέρα Σάββατο, εκοιμήθη εν κυρίω ο αγαπημένος τους γέροντας Δανιήλ Κατουνακιώτης που τόσο τους είχε βοηθήσει. Και λίγο αργότερα, την ίδια χρονιά, εξεδίμησε προσκύριον και ο παπαδανείλ ο πνευματικός. Πολύ έκλαψε εκείνε τις μέρες ο γέροντας Ιωσήφ διότι μόνο αυτό γνώριζε τι μεγάλη απώλεια του συνέβη χάνοντας τα μοναδικά ανθρώπινα του. Από τότε ο γέροντας, στεριμένος από τη διακριτική βοήθεια των δύο αυτών γεροντάδων, επιδόθηκε στην ωραία ησυχία με περισσότερη θέρμη. Έβρισκε διαρκώς τρόπους να αυξάνει τις ματιρές του ασκήσεις για να πλουτίζει και διατηρεί τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και ποτέ του δεν θεώρησε ότι ήταν φτασμένος. Τόση ήταν η ακόριστη πνευματική του δίψα, ώστε έλεγε αν ήξερα ότι υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ, ένας ασκητής που να με διδάξει μία αρετή που δεν έχω καλλιεργήσει, θα πήγαινα πρόθυμα να τον ακούσω. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε βιώσει την αξία και το μισθό της υπακοής. Γι' αυτό μαζί με τον πατέρα Αρσένιο μετά από την κοίμηση των γεροντάδων τους, εσκέπτον να πάνε να μονάσουν σε έναν άλλο εκλεκτό γέροντα. Αλλά μέσα στο ίδιο έτος κοιμήθηκε και εκείνος. Τι να κάνουν, τελικά αποφάσισαν να κοινοβιάσουν σε ένα κελί και να γίνουν υποτακτικοί στον διάδοχο του εκλεκτού γέροντος Παπαδανιήλ του πνευματικού. Είχαν υποθέσει ότι ο πατήρ Αντώνιος θα ήταν συνεχιστής της πνευματικής καταστάσεως του γέροντός του, αν όχι στο ίδιο μέτρο, αλλά έστωσε κάπως μικρότερο. Πήγα λοιπόν εκεί και κατά την ομολογία του γέροντος Ιωσήφ είδα ότι τίποτα δεν είχε πάρει από τον μακαριστό γέροντά του. Διότι βέβαια δεν φτάνει να βρει κανείς οδηγό και να πάει στην βαθύτατη έρημο, αλλά πρέπει και να κοπιάσει για να κληρονομήσει την χάρη από τον γέροντά του. Έτσι έφυγαν και συνέχισαν αλλού την έρευνα για Αγίους Μοναχούς για να ωφεληθούν. Γι' αυτόν τον λόγο οι νεαροί ασκητές δεν στάθηκαν σε ένα μέρος, αλλά άρχισαν να γυρίζουν το άγιο Όρος σε αναζήτηση ωφελίας. Έτσι από τα τέλη του φθινοπόρου του 1929 μέχρι τα μέσα του 1930 περιπλανώντο, άϊκοι, άστεοι, ακτήμονε σαν τους αρχαίους βοσκούς. Σπιθαμί προς σπιθαμί έψαχναν όλα τα καλύβια, όλες τις σπηλιές, όλες τις χαράδρες του Αγίου Όρους την προσπάθειά τους να βρουν όσα περισσότερα ψήγματα μπορούσαν από την ησυχαστική παράδοση. Είναι αλήθεια όμως ότι η παλιά καλή ζύμη είχε σχεδόν εξαφανιστεί και για αυτό αφ... πολύ θλιβόταν ο γέροντας Ιωσήφ. Υπήρχαν βέβαια αρκετοί αγωνιστές αλλά δεν είχαν το χάρισμα της πνευματικής νηπτικής καθοδηγήσεως. Παρόλε όμως τι απογοητεύσει, ο γέροντας Ιωσήφ δεν έπαυσε να αναζητεί και να ελπίζει να βρει κάποιον έμπειρο πνευματικό. Είχε ήδη δοκιμάσει την χάρη των τελείων, αλλά έψαχνε κάποιον που να μπορεί να του διδάξει πώς να την διατηρήσει και να του εξηγήσει το μυστήριο της παιδαγωγίας του Θεού. Έτσι για ένα μισό χρόνο γύριζαν το άγιο νόρος, ή για να ωφεληθούν από κάποιο ξακουστό μοναχό ή για να σκητέψουν σε μέρη που στο παρελθόν είχαν ασκητέψει κάποιοι Άγιοι. Μετέβησαν στα ασκητήρια του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτου, του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου και του Οσίου Νίλου του Μυροβλήτου και όπου άκουγαν ότι υπήρχαν τέτοιες σπηλιές που έζησαν Άγιοι και εκεί ησύχαζαν όλο το καλοκαίρι. Κάποτε πήγαν και στο καρμίλιο Όρος που ήταν σαν πυραμίδα ψηλό και εκεί ασκήτευαν πάνω στην κορυφή του για ένα διάστημα. Ως επιτοπλή όμω έμειναν στην περιφέρεια της Λαύρας και στον Άθωνα. Οι δοκιμασίες. Μια φορά πήγαν με τον πατέρα Αρσένιο και στη σπηλιά που έζησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κοντά στην Προβάτα για να κατοικήσουν εκεί. Μιας και ο γέροντας εργαζόταν την ωερά προσευχή, Ήλπιζε πως ασκούμενος τα μέρη που ασκήτευσαν μεγάλοι νηπτικοί πατέρες θα ήλκυε τη συμπάθειά τους. Μετά από πολύ ωραία αγρυπνία τους κουράστηκαν και αναπαύθηκαν. Ο Μέν Γέροντας Ιωσήφ αφού ξεκουράστηκε σηκώθηκε και ξανάρχησε την αγρυπνία του ο Δεπατήρ κάπου πήγε και ήρθε μετά από αρκετή ώρα. Καθοδόν τρομοκρατήθηκε διότι άκουγε στον αέρα τους δαίμονες να κάνουν ταραχή και να φωνάζουν. Μας έκαψες, μας έκαψες και κατόπιν τον έβριζαν χιδέα. Φοβισμένος όπως ήταν έσπευσε αμέσως τον γέροντα. Ποιοι είναι αυτοί που φωνάζουν έτσι, ρώτησε με τη χαρακτηριστική του απλότητα. Είναι πειρασμοί, του απάντησε ο γέροντας. Και τους βλέπω και τους ακούω, μόνο μη φοβάσαι θα φύγουν. Δεν του αρέσει η αγρυπνία μας και η νοερά μας προσευχή. Μετά το τέλος της αγρυπνίας του, όταν κοιμήθηκε λίγο το πρωί, ο γέροντας βλέπει στον ύπνο του Γουρούνια να μπαίνουν στη μεγίστη λάβρα, που ήταν τότε ιδιόρυθμο μοναστήρι. Το πρωί λέει στον πατέρα Αρσένιο «Ο πυρασμός μπήκε στη λαύρα, αυτό και αυτό είδα, ετοιμάσου για πειρασμούς και θλίψεις. Πράγματι το προήλθαν κάποιοι λαυριώτες μοναχοί και τους είπαν «Να φύγετε από εδώ, πλανεμένοι» και τους έδιωξαν. Όλη η περιουσία τους ήταν μια κάπα χοντρή που είχε ο καθένας τους ευλογία κάποιων Ρώσων μοναχών και με αυτοί καλύπτονταν το χειμώνα και την είχαν επίσης ω τρόμα για να κοιμώνται. Επίσης είχαν ένα μικρό σακίδιο για τα παξιμάδια του και ένα μικρό χάλκινο κατσαρολάκι για να βράζουν άγρια χορταράκια ή βολβού που έβρισκαν. Όταν δεν είχαν νερό έβραζαν χιόνι στο κατσαρόλι τους και έτσι έπιναν. Αυτά τα κρατούσαν μαζί τους πάντοτε ακόμα και όταν ανέβαιναν στον Άθωνα. Το χειμώνα λόγω της δρυμύτητος του ψύχους πήγαιναν και έμεναν στις τοχοκαλύβες τους στον Άγιο Βασίλειο. Και μόλις περνούσε το Πάσχα άρχιζε πάλι η αναζήτηση από σπηλιά σε σπηλιά Αγίων Ασκητών, Μέχρι τον Οκτώβριο. Με την συνεχή κίνησή τους και αποφεύγοντας άσκοπες συναντήσεις πέτυχαν να παραμείνουν άγνωστοι στους πολλούς. Εκείνο τον καιρό, γύρω στο 1930, υπήρχαν 6.000 μοναχοί στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό και ήταν εύκολο να χάνονται μέσα στο πλήθος. Τις νύχτες αγρυπνούσαν με την ωραία προσευχή και τις πρωινές ώρες ξεκουράζονταν. Ο γέροντας Ιωσήφ και ο πατήρ Αρσένιος γνωρίστηκαν και με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Καρακάλου τον στο γέροντα Κοδράτο, εκοιμήθη το 1940. Ήταν άνθρωπος της προσευχής, καταδεκτικός, γεμάτος στοργή και αγάπη για τους φτωχούς και τους ερημίτες. Δεν άφηνε κανένα να φύγει από το μοναστήρι του με άδεια χέρια. Πήγαιναν στο μοναστήρι του ο γέροντας Ιωσήφ και ο πατήρ Αρσένιος ξυπόλυτη και παλιόρασα και εκείνος τους δεχόταν όλος χαρά, αγάπη και σεβασμού και τους έδινε ό,τι είχαν ανάγκη. Ο Γέρος Αρσένιος ήταν μεν φύση απλοικό, όμως εργαζόταν με απίστευτη λεπτότητα και ακρίβεια και υπακοή. Χαρακτηριστικό της πνευματικής του λεπτότητας αποτελεί και το ακόλουθο γεγονός. Ενώ γύριζαν τον Άθωνα σε αναζήτηση Αγίων Ασκητών, άκουσαν και για ένα εξαίρετο ασκητή στο Ρωσικό Μοναστήρι. Πρόκειται για τον Άγιο Σιλοανό τον Αθωνίτη. Ρώτησε λοιπόν ο τότε νεαρός ασκητής πατήρι Ιωσήφ τον συνασκητή του πατέρα Αρσένιο. πατέρα Αρσένιε, τι λες, πάμε να δούμε και αυτόν τον ασκητή». Ο πατήρ Αρσένιο όμως αρνήθηκε ευγενικά. Και ο λόγο ήταν πω ο ίδιο ήξερε άπτεστα τα ρωσικά αφού στη Ρωσία μεγάλωσε. Ο Γέροντα Ιωσήφ όμω δεν ήξερε, και επειδή ντρεπόταν να μιλήσει αυτό, και ο Γέροντα να ακούει, δεν πήγαν. Τι θαυμάσιο πραγματικό υποτακτικό. Στο Άγιον Όρο υπάρχει μία παράδοση για την ύπαρξη μια ομάδα 12 γυμνών ασκητών που ζουν σαν τα θηρία του δρημού κρυμμένοι από όλου τους ανθρώπους στερημένοι κάθε ανθρώπινης παριγοριάς, παραδομένοι εντελώς στην πρόνοια του Θεού και έχοντας σαν μοναδικό έργο την ακατάπαυτη προσευχή όταν κάποιος από την ομάδα πεθάνει διαλέγουν τον πιο ενάρετο μοναχό για να αναπληρώσει τη θέση του ο γέροντας Ιωσήφ μαζί με τον πατέρα Αρσένιο έψαξαν να βρουν τους γυμνούς αυτούς ασκητές για να λάβουν ουράνιο και απλανή καθοδήγηση αλλά δεν τους βρήκαν. Αργότερα πληροφορήθηκαν ότι οι γυμνοί αυτοί ασκητές πήγαιναν στον Παπακοσμά και κοινωνούσαν κάθε Σάββατο για πολλά χρόνια. Ο Παπακοσμάς ασκήτευε σε ένα κελί της Παναγίας απέναντι από τον Γερασιμάκη. Κάποτε σε μια πανίγυρη. Ξεχάστηκε ο Παπακοσμάς και απεκάλυψε το μεγάλο αυτό γεγονός θεία συγκαταθέση στους άλλους πατέρες. Το επόμενο Σάββατο όταν ήρθαν πάλι οι γυμνοί ασκητές και μετάλαβαν του είπαν «Επειδή μας φανέρωσες δεν θα μας δεις άλλη φορά». Έπεσε στα πόδια τους και ζητούσε συγχώρηση και εκείνοι το απάντησαν Συγχωρημένο να είσαι αλλά αφού μας απεκάλυψες δεν θα μας ξαναδείς». Και έκλαιγε πολλές η που τους στερήθηκε μια για πάντα. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί ένα κεφάλαιο που επιγράφεται η δεύτερη έξοδος στον κόσμο και η δημιουργία γυναικείας αδελφότητος. Ελπίζουμε και ευχόμεθα να είστε και πάλι μαζί μας στην ακρόαση της εκπομπής. Χαίρετε.